try to break a Καλησπέρα σα. Είμαστε σε μια βροχιαρή Παρασκευή απόγευμα την ώρα. Και είναι η ώρα του κίνηματο, δεν πληρώνω ενίο μέτωπο. Είμαι και λίγο κρυωμένο γι' αυτό, εξού και η Είμαι ο Ιλία Παπαδόπουλο, εσύ. Εγώ είμαι ο Ιλία Παπαδόπουλο, βοηθό. Με λιγότερο αίσθηση φωνή γι' αυτό. Λοιπόν, παρόλη την βροχή, γιατί γενικά έχει μπλοκάρει λίγο το σύστημα κλιματική. Παρ' όλα αυτά το φιλτ. Επιστρατεύσαμε το ελικόπτερο του, του πάνου του Καμένου και ήρθαμε εδώ πέρα και Παράμε. εκεί που θέλω να καταλήξω ότι παρότι έχουν μπλοκάρει τα συστήματα στο κέντρο και στην Αντική, ότι συνεχίζονται χωρίς κανένα μπλοκάρισμα τα μνημονιακά μέτρα. Α, καλό, ε? καλό. Λοιπόν, και όσον αφορά εμά το σχήμα, δεν μπορεί να μέτωπο. Ε, και στα τομεί που... Εγκραστηριοποιούμαστε ιδιαίτερα, όπω είναι το θέμα των πληστηριασμών και των υπερχρεωμένων οικογενειών και των οικογενειών. Εκεί είναι οι μεγάλε εξελίξει που αναμένουν το επόμενο διάστημα, καθώ οι Τροικανοί ε, φαίνονται να μην κάνουν πίσω στο θέμα τη άρσης του πληστηριασμού τη πρώτη κατοικία, την αυστηροποίηση του νόμου Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα οικογενειά και του νόμου ΔΕΒΛΙΑ φυσικά για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Ε, αυτό το, το πακέτο ε, αφορά φυσικά το χρηματοπιστωτικό σύστημα και την προσπάθεια ε, εξυγείανσης του ώστε να πάει μετά εξυγεία, εξυγειασμένο, όπως θα λέγαμε, ε, στους δύο της τραπεζίδες ξανά, να χαριστεί, να δωρεστεί πίσω. Δηλαδή, ποια ήταν η υπόθεση, να πληγώσουν οι πολίτες, τα νοικοκυριά ε, από το υστέρημά τους της τράπεζας, τους επίσης, ας πούμε, το προηγούμενο διάστημα με τη δανειοδότηση ε, που έδιναν ε, με τεράστιες αποδόσεις αλλά και με τον τζόγο που είχαν να κάνει σε χρηματοφυστατικά και χρηματοοικονομικά προϊόντα υψηλού ρίσκου ε, χρεοκόπησαν τις τράπεζες, ήρθε η κρίση μετά ε, τα κόκκινα δάνεια φυσικά αυξήθηκαν μιας και ε, ε, η όρια επιβίωση του κόσμου και τα οικονομικά του έγιναν τρεις και δεν μπορούσαν να πληρώσει τις ε, υποχρεώσεις του ε, και με αυτόν τον τρόπο το χρηματοπιστωτικό σύστημα χρεοκόπησε ε, υπευθύνη των τραπεζιτών έτσι, και των διαχειριστών τους οι οποίοι όχι μόνο δοδημορήθηκαν, αλλά αφού ανακεφαλαιοποιήθηκαν οι τράπεζες έγιναν κρατικές στην ουσία, δηλαδή ο κύριος ο βασικός μετόχος έγινε το ελληνικό δημόσιο ε, με τις ανακεφαλαιοποίησεις που έγιναν αφού ανακεφαλαιοποιήθηκαν τρεις ε, μετά τώρα επιχειρείται αυτή τη στιγμή να ε, επιτε με την νέα ανακεφαλαιοποίηση που θα γίνει, φυσικά την τρίτη ανακεφαλαιοποίηση, τη διαχείριση των κόκκινων δανείων όπω είπαμε. Τι σημαίνει, τι θα γίνει ουσιαστικά. Τα υπερχρεωμένα νοικοκυρία που δεν θα μπορούν να αποπληρώσουν, θα βλέπει το δημόσιο με του δανειστέ αν έχουν περιουσία, μπορεί να ρευστοποιηθεί όπω είναι τα σπίτια, τα ακίνητα, τα χωράφια, οτιδήποτε. Έχουμε το περιουσιολόγιο εντάξει. Αυτό θα επεκταθεί και σε άλλα περιουσιακά στοιχεία που θα είναι να δηλώνονται, ώστε να δουν τι μπορούν να πάρουν τέλο πάντων για να βάλουν τι μαύρε τρύπε. Μετά η ανφύμη τράπεζα ενώ θα μπει την BRRD που θα μπορεί με τον BL link και το κόλμα καταθέσεων να εξηγεί πλέον τις προβληματικές τράπεζες. Ω το οποίο να μην χρειάζεται καν οι μέτοχοι των τραπεζών να μπαίνουν μέσα. Πόσο μάλλον που είναι το ελληνικό δημόσιο μέτοχο των τραπεζών, δηλαδή που είναι ήδη Γιατί η αυτή η συμφωνία η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Απριλίου του 2016. Ουσιαστικά λέει ότι εφόσον ε, θεσμοθετεί το κούρεμα των τραπεζών, πρώτα απ' όλα σαν ε, μέσω... Σαν με τον ναι. ναι. Λέει ότι ε, εφόσον δεν μπορούν οι μέτοχοι του οι ομολογιούχοι να αποκληρώσουν, να, τις, ε, να ουσιαστικά mm. να διασώσουν τι τράπεζες, μπαίνουν οι καταθέτες πλέον, επίσημως. Οι μέτοχοι δε θα μπορούν, γιατί είναι το ελληνικό δημόσιο, το πλούστο, θα γίνουν οι δυο αλλά δεν θα καλύπτω ότι αυξήσουμε το κεφαλαίου. Από του yeah. έτσι. Οι ομολογοί όχι φυσικά δεν θα μπορούν, οπότε θα βρουν καταθέτε πλέον στις προβληματικέ τράπεζε. Όλο αυτό το σκηνικό αντιλαμβάνομαι στε την για του τραπεζίτε. Ε, διαμορφωμένο. Ο κώδικα πολιτική οικονομία, ο κώδικα διοντολογία των τραπεζών. Είναι ένα πακέτο δηλαδή μέτρων τα οποία συνδέονται και αφορούν το νέο τραπεζικό σύστημα, έτσι όπω θα είναι την επαύριο τη ελληνική κρίση, τη χρηματοπιστωτική, θα δίνει όλε τι εξουσίε στου τραπεζίτε. Και τον ελληνικό λαό να στηρίζει ουσιαστικά ενέω ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα το οποίο νοσεί από τη φύση του, επειδή νοσεί ο καπιταλισμό στην Ελλάδα. Έτσι. Αυτά ω εισαγωγή ας πούμε, για το θέμα αυτό, το αποδυναμώνει και οι πληστηριασμοί θα είναι στο. κάτι ε, ε, προσκήνιο. Ε. Διαφαίνεται ας είναι, και, ένας, ε, ε, και μια αλλαγή ρόλου για το τραπεζικό σύστημα, στην Ελλάδα συγκεκριμένα. Ε, δηλαδή, σκέψου ότι με αυτό το συγκεκριμένο πλαίσιο και από τη στιγμή που τίθεται τόσο πολύ ένα αμφιβόλο η κατάθεση του οποιοδήποτε. Μικρό ή μεγάλο καταθέτη τέλο πάντων, ο οποίο θέλει να βάλει τα... τοποθετήσει τα λεφτά του πάνω σε μια ελληνική τράπεζα. Και υπάρχει ε, αυτή η δαμόκλειο πάθη ουσιαστικά πάνω από το κεφάλι του, η οποία σου λέει ότι η Ελλάδα υπέβαλε κάποιε κρίσει και θα βρίσκεται για πάντα σε κρίση. Ναι, ότι κάποια στιγμή θα βγούμε την κρίση και θα ανθίσουμε και θα, και θα... <συρ> <συρ> και θα ευημερίσουμε τουλάχιστον ε, σε αυτό το πλαίσιο, το μνημονιακό, εντό τη Ευρωζώνη και το καθεξή. Δηλαδή αυτή είναι η φυσική ροή των πραγμάτων. Ε, συνεπώς, ε, χωρίς τις καταθέσεις, ε, γιατί κάποιος θα σκέφτεται τις θα πει: Σου κάτι θα βάλω καταθέσεις να μου, μου τις κουρέψουν, ε, ας φτιάξεις το στρώμα αν έχω και θα τις βάλω στο εξωτερικό στην τελική, ε, όσα δεν βάλω στο στρώμα. Γιατί να, Έχω τέτοια ανασφάλεια μέσα στις, σε ένα ελληνικό τραπεζικό σύστημα, Στον. το οποίο αυτή τη στιγμή δεν μου εγγυάται πρακ, πρακτικά τίποτα. τίποτα πολίτως, το οποίο μπορεί να κλειφθεί να ανακεφαλαιοποιήσω μετά, όπου οι, οι, οι τράπεζε τιμικέ, ξέρω εγώ, από ε, C, γίνονται υποχρεωτικέ κτλ. Γιατί αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Οπότε μπαίνει ένα ζήτημα. Για ποιο λόγο να το κάνουν αυτό, Δηλαδή, αυτό είναι, αυτό είναι ένα φιλικό ερώτημα. Για ποιο λόγο το ευρωσύστημα. Οφεί τι ελληνικέ τράπεζε προ αυτό το σημείο και ω γνωστόν η αγορά. Αυτό που λένε ότι η αγορά είναι ψυχολογία κτλ. Αυτό ισχύει. Γιατί είτε κάποιο για να. Είτε για για να ε, ισχύει σε κάποιο βαθμό έτσι, δεν είναι ότι είναι ψυχολογία για αυτή η αγορά. Αλλά κάποιο προκειμένου να επενδύσει, κάποιο προκειμένου να τοποθετήσει τα χρήματά του οπουδήποτε, ε, θα πρέπει να έχει και μια ασφάλεια α πούμε. Η ασφάλεια δημιουργείται από διάφορε παραμέτρου κτλ. Λοιπόν, αυτό το συγκεκριμένο πλαίσιο δημιουργεί την ασφάλεια. ένα ερώτημα, προφανώ λοιπόν με το φτωχόμενο μυαλό, αυτό που έχω να πω είναι το εξή. Ότι εκεί που το πάνε το φτωχομενο μυαλο αυτο που εχω να ότι οι τράπεζε στην παρούσα φάση και την επόμενη περίοδο αλλάζουν ρόλο στην Ελλάδα, δεν είναι για να ζητάνε από του ε, ανθρώπου, από του πολίτε, από όλα τα κοινωνικέ τάξει, ε, να τοποθετούν εκεί τα χρήματα. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο ούτε να δανείζουν για να παίρνουν πίσω ε, τα επιτόκια και τα λοιπά. Είναι αυτό το ζητούμενο. Τώρα οι τράπεζες παίζουν ένα ρόλο πραγματικά οικονομικού δολοφόνου για, ε, για τον ελληνικό λαό, που θα είναι μέσα σε όλο το πλαίσιο αυτό της οικονομικής δολοφονίας, ίσως και στην δεσπόζουσα θέση, η αλλαγή ιδιοκτησίας του real estate κανονικά. Έτσι. Δηλαδή αυτός. Βάζουμε όλο αυτό το πλαίσιο για να αλλάξουμε το real estate Γιατί στην Ελλάδα μορφωθεί ένας καπιταλισμός. έχει διαμορφωθεί ένα καπιταλισμό έτσι όπω έχει διαμορφωθεί, χωρί πολύ μεγάλε βιομηχανίε, με συγκεκριμένα προβλήματα κτλ. Που όμω μέσα από τη μικρή ιδιοκτησία αναπτύχθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό και η νοοτροπία και λογική τη ατομική ιδιοκτησία και τη ιδιοκατοίκηση. Να έχουμε ένα ε, κεραμί από το κεφάλι μα. Στην παρούσα φάση λοιπόν αυτό πρέπει να αλλάξει. Και δεν πρέπει να αλλάξει μόνο τι τράπεζε, δεν τη μοιάζει μόνο το όφελο και το κέρδο. Αναφορικά αστύ, με τα φιλέτα στην Κιφισκέ στην Βλιαγμένη Τις νοιάζουν, ακόμα και το σπουτάκι, το διάρριστο πέραμα Στο κερατσίνι, ξέρω και ως τίμιος, παντελόμωνα, παντού Γιατί το ζήτημα είναι συνολικά πως θα αλλάξει το real estate χέρια Και από εκεί που ανήκει σε κάποιους μεμονωμένους ιδιώτες τις μικρή, τις, Είτε είναι μικροαστή, είτε είναι εργάτες, είτε είναι ξέρω, μεσοαστή Λοιπόν να αλλάξει και να πάει σε πάρα πολύ λίγα χέρια, τα οποία μετά θα μπορούν να το λένε, και να δούμε μετά. Ήδη έχουν δημιουργήσει αυτή την ψυχολογία, η οποία φυσικά αποτυπώνεται και στι τσέπε που έχει να κάνει με τον Έμφυρα και όλου του χώρου, οι οποίοι έχουν να κάνουν με την ακίνητη περιουσία. Δηλαδή έχουν δημιουργήσει μια λογική ποινικοποίηση τη ιδιωτική περιουσία, α πούμε, και τη ιδιοκτησία και του σπιτιού, ε, και έχουν δημιουργήσει και μια, ένα αίσθημα βάρο, αν έχει ένα σπίτι. Σωστό. Λοιπόν, αυτό. Να δούμε πώ σε δύο-τρία χρόνια, εγώ που βάζω περίπου σε δύο χρόνια θα έχει τη λήξη αυτή τη υπόθεση. Θα έχει γίνει αν τα πράγματα πάνε έτσι και δεν θα με την δράσω ο κόσμο και θα γίνουν πράγματα που πρέπει να γίνουν. έτσι. ότι δεν θα έχει λείξει αυτή σε δύο χρόνια αυτό το πανηγύρι, θα έχει αλλάξει γύρω στο 70% υπολογίζουν ε, τη, των ε, ε, κατοικιών χέρια, θα έχει πάει στι τραπεζίτες, τα Distress Φάνσου και όλα αυτά τα κοράκια. Λοιπόν, θα δούμε τότε ω διαμαγεία να εξαφανιστεί το έμφυα, γιατί δεν θα βάλουμε τι τράπεζε φυσικά ναι, πλέον έτσι. Θα εξαφανιστεί ο έμφυα από την αριστερή κυβέρνηση ε, ω ε, αντιδημοκρατικό, αντισυνταγματικό και κατάπτυστο νόμο. Εντάξει, δύο χρονάκια τα... δεν καταφέραμε γιατί ήμασταν στα δύσκολα, τώρα το καταφέραμε. Αυτό ήθελα να πω. πολύ σημαντικό και αυτή Επισήμανση που έκανε, ανάλυση. Δηλαδή, είναι σημαντικό όντω να κατανοήσουμε ότι οι τράπεζε αλλάζουν στρατηγικό ρόλο. Από εκεί που ουσιαστικά ήταν οι διαμεσολαβητέ στην αγορά δανειακών κεφαλαίων, δηλαδή έπαιρναν τι αποταμιεύσει στα νοικοκυριά για, για τι επιχειρήσει και χρηματοδοτούσαν την οικονομία για την προσέλκυση άμεσων επενδύσεων κτλ. Ε, από το ρόλο του αυτό, απεμπολούν αυτόν τον ρόλο και ουσιαστικά γίνονται ο στρατηγικό κόμβο τη αναδιανομή πλούτου στη χώρα μα. Από τα φτωχά και τα μεσαία στρώματα στα ανώτερα στρώματα στην οικονομική ολιγαρχία. Αυτό γίνεται φυσικά με του τρόπου που προανέφερες και με την αρρωγή φυσικά του πολιτικού προσωπικού το οποίο είναι η κατεξουσιοχή νομοθετική, νομοθετική εξουσία στη χώρα. Έτσι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και μην ξεχνάμε πόσο σημαντικό είναι να βάλουμε στο σε όλη αυτή την ανάλυση που έκανε και το σε, υπό ποιο καθεστώς γίνονται όλε αυτέ οι νομοθετικέ αλλαγέ στη χώρα μα. Και με τον έμφυγα που διευρύνεται ουσιαστικά τώρα. Και με το θέμα των κόκκινων δανείων που θα γίνει και με το θέμα τη DRRD, τη ε, οδηγία ουσιαστικά αυτή, υποκαθιστώ ελέγχου κεφαλαίων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί αν δεν γίνονταν υποκαθιστώ ελέγχου κεφαλαίων, τότε είναι σίγουρο ότι οι πολίτε θα είχαν προστρέψει στι τράπεζε, θα είχαν ε, πάει στι τράπεζε να δλήσουν τα κεφάλαια που έχουν τι καταθέσει κτλ. Ε, οπότε για μένα εδώ αποκτά πολύ ύποπτο ρόλο. Έτσι, όλη αυτή τη διαδικασία μετά τον Ιανουάριο και που σε capital controls, ε, που απομυζήθηκαν πλήρω όλα τα ταμεία, τα, τα αποθεματικά. Έτσι. Ε, και πώ φτάσαμε σε ένα σημείο με, ε, εν μέσω κάποιου άλλου να ψηφίζονται οι, οι πιο σημαντικέ νομοθετικέ πρωτοβουλίε σε σχέση με το, το τραπεζικό τομέα και το χρηματοπιστωτικό, ε, που αλλάζουν πλήρω το χάρτη πλέον, του χρηματοπιστωτικού συστήματο στη χώρα μα. Ε, μέσω κάποιου άλλου είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να το δούμε, ότι προφανώ ήταν ένα προκατασκευασμένο σχήμα, ένα σχέδιο αυτό. Προκειμένου να εγκλωβιστούν ένα μέρο τουλάχιστον όσο προλάβανε τον καταθέσουν, γιατί πρέπει να το κάνουν και με ένα εύσχυμο τρόπο. Δεν μπορούσαν να επιβάλλουν Capital Controls, δηλαδή αυτό θα το σε κάθε ας πούμε, στοιχειώδη κανόνα του νεοφιλελευθερισμού κιόλα. Ε, με έναν εύσχυμο τρόπο να επιβάλλουν αυτά τα Capital Controls, τα οποία δεν υπήρχε λόγο να επιβληθούν, εφόσον ήμασταν υποκαθιστό CLA, έτσι, δεν υπήρχε ε, ε, λόγο και εφόσον ήμασταν εν μέσω διαπραγματεύσεων. Δεν είχε οριστικοποιηθεί κάποια ρήξη με του δανειστέ και δεν μου βγάζει από το μυαλό ότι έγινε και με την σύμφωνη γνώμη τη ελληνική κυβέρνηση αυτό το πράγμα ώστε να περάσουν οι ευηγίες. δεν ξέρω τα κίνητρα να τα αποτιμήσω μέχρι στιγμής πάντως από το αποτελέσματος φαίνεται ότι τα κίνητρα δεν ήταν φυσικά αγνά αλλά ήταν κάτι διαφορετικό. Ε, αυτό όσον αφορά το χρηματοπιστωτικό σύστημα και το ρόλο που θα παίξει στο αμέσως επόμενο διάστημα είναι πολύ σημαντικό αυτό, ε, όπως είπαμε είναι μια σειρά ε, νομοθετημάτων οι οποίες αλλάζουν το χάρτη, το, το χρηματοπιστωτικό, ο, ο, ο, ο κόλουτας πολιτικής διοικονομίας που ουσιαστικά καθιστά τις προβληματικές τράπεζες, οι ε, ε, ε, προβληματικές τράπεζες, ε, πρώτα απ' όλα θα, ε, και η υποχρεοκοπία, ε, αλλά και το θέμα των πληστηριασμών και το θέμα των ε, υποθηκευμένων ας πούμε, περιουσιακών στοιχείων, ε, θα πρημοδοτούνται οι τράπεζες ε, έναντι των εργαζομένων κτλ. Η αλλαγή του κώδικα πολιτική δικονομία, το θέμα όπω είπαμε τον... του νόμου Κατσέλ και του νόμου Βέμγια, το θέμα το. και είναι στο επίκεντρο αυτή τη στιγμή, τη δια... διαπραγμάτευση, τη υποτιθέμενη διαπραγμάτευση μεταξύ Ελλάδα και ΙΠΣΤΟΤΟΝ, το θέμα τη προστασία τη πρώτη καριστεία και ποια θα είναι τα κριτήρια. Από ό,τι φαίνεται, γερνήθηκε ο Λάντζη σήμερα γι' αυτό. Δεν θυμόμαστε μισή ώρα ας πούμε, που κάναν κινήθη τη που είπαν για το θέμα των. Το... Το, και το είναι, κορυφαίο ζήτημα. Κορυφαίο ζήτημα. είναι κορυφαίο ζήτημα για του τραπεζίτε αλλά και για τον πολιτικό προσωπικό τη Ευρώπη να είναι όσο το δυνατόν αυστηρότερα τα κριτήρια προστασία τη περιθαλκία. Δηλαδή, μόνο όποιο δεν έχει τίποτα άλλο παρά ένα καλύβε, α πούμε, να μπορεί να προστατευτεί κι αν. Γιατί θα μπαίνουν και οι οικογενειακά, γιατί να μπαίνουν διάφορα. Λοιπόν, οπότε αντιλαμβανόμαστε που το πάνε. Έτσι. Πλήρη αναδιανομή πλούτου, όντω η διοίκηση έχει μπει στο στόχαστρο. Εκεί βασικά υπάρχει το πλούτο. Δηλαδή, η Ελλάδα αντικειμενικά και ένα ακριβό κόβε, έτσι. Δηλαδή, έχει ένα. Ε, στίτς στην Ελλάδα mm. αντικειμενικά, αν ξεχάσουμε το οτιδήποτε άλλο, αν πάρουμε την Ελλάδα την Ευρώπη σαν ένα νέο οικόπελο, είναι το ίδιο που τον έχει σαν ένα νέο οικόπελο, στην Νορβηγία, mm. ας πούμε, ρε. έχει σχέση. Και το φοβερό είναι ότι ο ένφελ μπαίνει στις αντικειμενικές αξίες που δεν έχουν προσαρμογή τους, που κι αυτό επίση είναι αστημένο κόλπο, γιατί δεν έχει γίνει ακόμη προσαρμογή σε εμπορικές αξίες, <Κι> τίπος, δηλαδή προσπαθούν να ολοκληρώσουν τον δίλας, αυτό το σχέδιο. Και μετά τους προσαρμόσουν από το 2016 και μετά α πούμε, αφού γίνει η αλλαγή ιδιοκτησίας, αυτό είναι το θέμα. Ενώ οι κληστηριασμοί γίνονται στην εμπορική αξία, Λε, αλλά αυτό δεν παίρνει εξωθερενικό. Αυτό δεν παίζουν ο χθένα, δηλαδή μόνο για να μας πελάνει τελείως διαχαζούς α πούμε. Έξω ο δεν ξέρω αν τσιμπάει, εκλογικά φάνηκε ότι τσιμπάει, αλλά απ' την άλλη πρέπει να του δώσουμε και ένα ε, ας πούμε ελαφριντικό με την έννοια ότι πολλές ώρες τα που θα έπρεπε, ή δεν ήταν βλέπει... μπορεί. Μπορεί τα ναι, δεν ξέρω. Είναι ότι δεν έχουν μια σαφή εναλλακτική επιλογή μπροστά του. Ναι, σωστό, αυτό ισχύει. Εντάξει, και γι' αυτό είναι υπεύθυνοι ενώ όλο το πολιτικό φάσμα, γιατί δεν έχει δώσει και εμεί ω κίνημα, ίσω, αλλά και η λαϊκή ενότητα στην οποία συμμετέχουμε και συνεργαζόμαστε αυτή την περίοδο. Ίσως είναι μια από τι προβληματικέ που πρέπει να αναπτυχθούν, γιατί δεν καταλαβαίνω να πείσουμε τον κόσμο ότι υπάρχει μια εναλλακτική λύση πέρα από τον που περιλαμβάνει όλα αυτά Προαναφέραμε. Ε, αυτό είναι το στίγμα τη επόμενη περίοδου να καταφέρουμε να οργανώσουμε τον μου, γιατί αυτά που έρχονται είναι φοβερά. Ας πούμε, δηλαδή, για το θέμα των εξώσεων, είναι πλέον να γίνει σαν την Ισπανία, δηλαδή, επιτακτικά του δανειστέ. Ε, αλλά το πρόβλημα των κόκκινων δανείων και των πληστηριακών είναι στο επίκεντρο αυτή τη στιγμή, και προβλέπω ότι θα είναι για όλο το επόμενο διάστημα στο επίκεντρο. Είναι το θεμελιώδε αγκάθι το οποίο αυτή τη στιγμή εμποδίζει την. Εκβάθρον α πούμε προσπάθεια για την αναδιανομή του πλούτου, τη εκείνη τη περιουσία και τη κινητή όμω, γιατί είναι η στο... έχει πέσει το κατάσχετο, έχουν γίνει και τέτοιου τύπου και των κινητών περιουσιακών στοιχείο. Ουσιαστικά δηλαδή, ποιο είναι το θέμα, αναδιανομή πλούτου και στην ιδιωτική οικονομία, τη ιδιωτική περιουσία και τη δημόσια περιουσία μέσα στο τάιπερ. Είναι δύο πυλώνες, ουσιαστικά αυτή τη στιγμή. Χρεοκοπημένο κράτο, νοικοκυριά ουσιαστικά, αυτοί δύο πυλώνε οι οποίοι. Ο ένας αλληλευθεροφοδοτεί τον άλλο, το χρεοκοπημένο κράτος παίρνει φόρους από τα χρεοκοπημένα νοικοτυριά, προκειμένου να ορθοποδήσει Οι, οι τράπεζα είναι κάπου στη μέση όλο αυτό το μπλούτο να τον αρπάζει και να τον αναδιανύει μέσω των distressed funds σε κάποια κοράκια οι οποίοι αποτελούν μέρος της οικονομικής ολιγάδιας αυτοί, αυτό είναι το σχέδιο γενικά, σε γενικέ. Ε, όλο αυτό ξέρει μπροστά στα μάτια μας, με όλες τις εκφάνσεις αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ παίζει ένα ρόλο που σου έβγαλε στα μάτια, όσα είπε στον κόσμο. Ναι, δηλαδή, στ, ε, στο, προκυ... στο να μην μη μη του μη λες μη α... ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα τη χώρα σου ή το να το λες αλλά να επικαλείς ότι η παραμονή μας στο σκληρό ποινιά της Ευρώπης και την Ευρωζώνη, που το είπε και ο Παυλόπουλος στον Ολλάντ σήμερα. Ο σκληρό ποινιάς της Ευρώπης είναι η Ευρωζώνη. Αυτό είναι η Ευρωζώνη, δηλαδή το νόμισμα. Απίστευτα πράγματα θα πω. Δηλαδή δεν υπάρχουν το, να μην μπορείς να έχεις το διδικό σου νόμισμα που της Ευρώπης. Από του κλειδονίδε τη Ευρώπη, σωστή. Τη Ευρώπη των αξιών, πιο αναγκαίο. Του με τέλο πάντων. Τα αυτά βασικά σε σχέση με το ζήτημα αυτό των τραπεζών. Ε, εντάξει, από εκεί και πέρα εντάξει, γύρω από μια σειρά Έχει, σε, σε ο Σίξα αυτή τη στιγμή παίζει το ρόλο του κυματομεσίτη. Ε, ουσιαστικά κάνει τα deal. Ναι, αυτό είναι ο ρόλο του. Ε, γενικά η. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήθελε κάποιον να κάνει αυτό το deal γιατί θα θεωρούσε ένα σε αυτή την περίοδο εντάξει και έτσι στην Ελλάδα ε, Υπήρχε μια διαγραμμάτευση ουσιαστικά με το Sage για να ή όχι Τελικά βάζεσαι να είναι αυτός Όπω έτσι δηλαδή φαίνεται το και πράγμα ο σε ο ένα βάθμο Ποιος το ο κόσμος, ε, μπορείς να ε, σε κάποια ζητήματα Τσίκωσε το κεφάλι σε άλλα Δεν μπορείς τέλος πάντα, να την. Ε, του και να τι ε, κωδικοποιήσει κάπως ε, διαφορετικά, οπότε ουσιαστικά ε, προσαρτήθηκε στο άρμα του ΣΥΡΙΖΑ ο οποίο ε, τον φέρνει στα, στα χειρότερα πραγματικά. Το φάντασμα της εξόδου από το Ευρώ, δηλαδή πραγματικά πλανάται πάνω από όλη τη χώρα σαν δηλαδή ένα τέρας το οποίο θα καθώς παράξει τα, δηλαδή, τα σχεδιακό δηλαδή, λάγα δηλαδή. δηλαδή, την ώρα πούμε, που εξαφλίωσε έχει γίνει η καθημερινότητα. Και αυτά θα δούμε και βιώνει και τα φανταζόμαστε δηλαδή, δεν είναι γενικά δηλαδή εντάξει, περικοπή των συντάξεων όπου συντάξει, δεν είναι μόνο η συντάξει του συντάξιου που ο οποίος πέρας συντάξει, δεν θα κάνει φάει και λίγο κάνα κολλεκιτάκι με πατάτες Σύμφωνα με <συσίλου> το νέο πρόγραμμα τη πατάτες Ναι, ναι, ναι, ναι, θα φάει κανένα κρυαμό με λάθος Θα να ράξει και να μην και θα κυνηθεί Αυτό είναι Λοιπόν, λίγο παπάκι θα αυτό μου εντάξει, συνταξιούργοι, si, το φαντάζομαι ότι είναι έτσι. Ε, η σύνταξη τροφοδοτούσε και ε, την υπόλοιπη οικογένεια. Δηλαδή ναι. αυτό ήταν το βασικό και, και τώρα. Και συνήθω η... δεν πήγαινε σε αποταμίευση η σύνταξη. Όχι, ήρθε σε κατανάλωση, φυσικά. Γιατί αλλιώ πήγαινε, αν η υπόλοιπη οικογένεια τα είχε. Αλλά επειδή η υπόλοιπη οικογένεια είναι συνήθω άνεργη, με παιδιά πούμε τα οποία. Ε, μπορεί να χρειάζεται φροντίστήριο να το κάνει, εντάξει. Γενικά η, η σύνταξη του Φλατσούκου πήγαινε στην οικογένεια τώρα λοιπόν διώκω όλα αυτά. Ε, κάτι άλλο που θέλω να πω, ε, το οποίο μην, δεν πρέπει να το ψυχαρίσει γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι το εξή. Πώ τα φέρνει η ρημάδα η ζωή, Λοιπόν, εγώ ήμουν έφημο, πρώτο είπα, και τον Γιώργο Μαυρτά, αυτόν τον πολίτη, ο οποίο ήταν διπλαγμένο, ξέρω εγώ, και έλεγε να ότι είναι αυτό, πολύ καλό και τα και είναι από τι πιο συμπαθητικές στον χώρο. Και τώρα το βλέπω ξαφνικά να παίζει πόλο στο ποτάμι. Να παίζει στο ποτάμι, πόλο. Ναι, δηλαδή να παίζει πόλο στο ποτάμι. Και λέει, τρωματάει το παθητικός, πώς σου λέει Ναι, άνθρωπος. Πιστεύω αυτή η μεταλλάξη είναι χειρότερη από την Τσίπρα. Πρέπει την πούμε να αναλάβει ο να Να δεν παίζει. που λένε ναι, Εντάξει πέρα. το ποτάμι, τον Είτε αμυρά πως το βλέπεις Ναι σαν τόσο ήταν και γελίο υποκείμενου ναι, έρευνας Αλλά όσο τώρα τον μαγροτέρωπο όταν ήμουν μικρός να βλέπω να πόλη, τον, έκυψε, νάξα, ε, τον βλέπεις εκεί πέρα ξέρω εγώ να λέει κάτι ποταμί, μπαρούφες εκείνοι, αφήνες, Εντάξει, ε, υπάρχει το εξής ρε παιδί μου, το ποτάμι Το οποίο ήρθε υποτίθεται τώρα, μια και το ανέφερα το οποίο ε, ήρθε ως κάτι το καινούριο ξέρω μου και το οποίο ε, είναι κατά του παλαιού ναι. πολιτικού σύστημας και τα ξαφνικά Ξέχνει κάπου περαιθεί και όπου στα Αθήνα συγκυβερνήσουν όλοι ναι, ναι. Όλο το παλιό σύστημα φυσικά και είναι το ποτάμι Όπου εντάξει ξέρω, είναι λίγο ξύμορο Να τον παζώσουμε σίγκα σίγκα Και δεδομένου δεδομένο, ότι ε, εντάξει, όλοι αυτοί που ψήφισαν ποτάμι είναι Έχουμε πάρα υψηλό IQ. Έτσι τουλάχιστον αυτό προσδιορίζονται. Τουλάχιστον από το δικό μου έχουν τα Κάτα υψηλό IQ, Λοιπόν. Ω λοιπόν, δεν μπορούν να μην τα ακούν αυτά για να μην φρίνουν. Εντάξει. Δηλαδή θα πέγαινε το ραντεβού, α πούμε. το ραντεβού, α πούμε. Δηλαδή, όλοι Δηλαδή δεν γίνεται. Όχι, ναι, να όλου το ψήφο όσταν μιέφεξε την αυτή προκλογικά ας αυτήν την περίοδο γενικά σου έβλεπε ότι έχει μια δελνοδική πορεία Ε, το ψιλοήπιε έτσι για να το πούμε εννοείς Ενώ το ποτήρι αυτό το πικρό ποτήρι ψιλοήπιε Ο παπάς γίνεται αρχιεπίσκοπος έτσι ο παπάς Σωστά μην το πούμε γιατί λέξη. Επίσκοπο. Αρχιετής κύπους Παπάς ναι. ε, Και μου αφήνει ότι Όντως το ποτάμι τώρα στρίβει για του Αραγόνος έτσι Και λέει όντως να όλοι μαζί να ενωθούν ναι. ναι, Ήταν να υπογράφουμε τα καλύτερα στρίβια του παραπεντά yeah. Γιατί λένε ότι μόνο έτσι τα μνημόνα θα είναι καλά Ναι μπράβο ε, Τέλο πάντων, και είναι το πάλι, δεξε, τώρα, και το Ποτάμι εξωτερικό. Μισού ας πούμε. Δεν τσου βγήκε το μεγάλο ρόλο. Τόσο έπαιξε ένα ρόλο. Έπαιξε ρόλο. Αναχώματο α πούμε. Έκανε, έκανε. Τώρα εντάξει έχουν το Λεβέντια ας πούμε έτσι. Να αλλά δεν το λέω πολύ καλά το Λεβέντια Αλλά εντάξει, δεν έχουν το του Το <τσουλή>. Δεν <δεύο> πολύ καλά. <σDA> <σDA> <σDA> <σDA> δε, σε ένα Είναι λίγο Έλα μοντάξει τώρα ο Δεν έχει εκτόπισμα τώρα. Ε, τι άλλα, κανάλω βροχή ε, πολύ βροχή, ε, εντάξει μπορεί να μην είναι κατάλληλος καιρός για αγωνιστική συμποπή, ε, τόσο βροχερός αλλά μέσα στο επόμενο διάστημα, ήρθε και ο Λαντ, ναι ήρθε ο Λαντ, έφυγε, μάλλον έφυγε γιατί όταν ακόμα είσαι τριζευκό Αυτά τα ολανδρέμια τα ε, λοιπά χαθήκανε, πήρε, πήρε και αυτά το ποτάρι, ο Παπαντρέου ήταν ποτέ. Ο, ο, ο πνευματικό του, του... του πατέρα ο... του Τσίπρα. τσίπρα ο ο ε, δεν ήταν όμω. Ως... Ταμπουράρε λέει. Όχι, όχι πού, τι έλεγε. Ποιο είναι πραγματικά. Ο, ο, ο παπανδρέα είναι, ο... ε, είναι ο. Ο Αντρέα. Ναι, ο. Ο Αντρέα Τζιφρά. Γεια. Ο Αντρέα Εντάξει, το Αντρέα το οποίο έπαιζε. Τώρα αρχικά υπάρχει γενικά μια διάθεση για να μην πει τίποτα. Ενσωμάτωση του ΣΥΡΙΖΑ στη σοσιαλδημοκρατία και επίσημα. Η πολιτική του έχει χρησιμοποιηθεί η ξέρω και η μερική μου. Αμνιχτή, φόβο, είχα τη σκέψη που δεν μπορεί να τη σκέψη. Όχι, θέση από την αφεντική με φιλελεύθερη σουσιαλδημοκρατία. Δεν Η φόβη είχε άλλα όνειρα. δεν άλλα όνειρα μπήκε στο στίβο. Και τώρα ξαφνικά βρεθεί ο Τσίπρα να πε αρέσει όλα. Αν το κάνει αυτό. Ναι. Πολύ Αφού ο Λαντ καταφέραμε να βοηθήσουμε σε όλο αυτό το παρόμοιο να υπογράψουμε. Χωρί αυτή τη Μονιάρα. Δεν Βε... τα υπογράφω Μονιάρα. Ήθε... Ήθε... και ο και... Και... <σχει> και δεν ήρθε. <σχει> <σχει> <σχει> ο Φίλιπ και... και δεν ήρθε μόνο του. Είχαμε όλου του uh... <σχει> παρατρεχάμενους επενδυτέ. Ναι, είχαμε επενδυτέ διάφορα γαλλικά Falcon Ναι, το. Air Force A, το γαλλικό τεαντίστοτε, υποδέχθηκε τρία ελληνικά Mirage δεν έχει πεσεί γινήσει αυτό, γαλλικά, αεροπλάνα, Γέρνανε πολύ πλάκα γενικά οι επίσης που ήταν Δεν υπήθη, μόνο οι ελέφαντες με χαλιά πάνω του πρωτοκαβαλάς Έχει ξέρω εγώ πάνω από 15 ευρώ έτσι. Αν είχα την μια κλειοπαδική φιγούρα. Τέλο πάντων, εντάξει, μιλάμε για γελιότητε, α πούμε. Βέβαια. Ναι, δεν είναι έτσι. Ήρθε θεία Εσύ είναι είπε να μην του δώσω το μεγαλό σταυρό τη τιμή του Σωτήρου. Πήρε ο Παυλόπουλο. μεγαλό του Σωτήρου τη τιμής... Δεν ξέρω. Τη του Αντίστοιχο είναι αυτό πρόβλημα. λέμε, γιατί διαφερεί τα Γιατί διαφερεί ακόμη και γιατί διαφερεί παρόμοια. Βλέπω στην εταιρεία είναι λίγο αφιλεγενάριο στη στιγμή. Είναι ο είναι λίγο του Σωτήρος. Ωχ. Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει τι να πούμε τώρα. Ανταλάξαν εκεί διάφορα, πολύ παλιά και Σε πλατινένιο δίσκο του Επίσης ψυχολαγεί γενικά πολιτικά, δεν θα πολύ καλά στην κατάσταση. γιατί δεν νομίζω ότι κάτω του άλλο Άλλη νομίζω ίδιος. Άψω ότι το τον πρωτοσέλη του του του Λιάτσου. Εντάξει, σημαντική εφημερία. Ναι, σημαντική εφημερία, πήγε γράψει του κυρίσω λάθος το του στον αέρα. Του διόρθω στον αέρα και με και γράφει η Τσιπρά και ο ξέρω εγώ κατεδαφίζουν την ηγεμονία τη Μέρκελ. Εντάξει. Εντάξει, του κατάρρευσε. Δηλαδή αν ήταν σε αδύναμη θέση ο Λάμπ, Τσιπρά δεν ήταν κανέναν άλλο. Αν δεν θα ήδη μάλλον. Προσωρινά του Του Το <laughs> λοιπόν, εντάξει, τι να πεις τώρα, τι να πεις. Του είχα έρθει τώρα για Ελλάς-Γαλλιαία συμμαχία για να μας σώσει, εντάξει, πάντα η Ελλάδα ήταν υπό τη νομπρέλα των προστάτων των δυναμιών, Εντάξει, η Γερμανία είχα παν... πειντς. Η Γερμανία ψηλοπάντα... Τα μπρίξη και τα πίμψη. Τα Η Γερμανία πάντα ψηλο έκανε κι Η Γερμανία το και λίγο πολιτισμό και για Ναι, την είναι τη θέμα ναι, και, και, oh, okay. ε, οι Γάλλοι πάντοτε το παίζανε έτσι λίγο το ταμπλέ μεταξύ κοινωνικού κράτου και ας πούμε Και φιλελευθερισμού παλιότερα, ο οποίο ε, σιγά σιγά οι ανάγκε του κρατικαλισμού τον έκαναν. Mm, ναι, ναι, φιλελευθερισμό. Τον ανανέωσαν. Ναι. Ε, ε, οπότε τώρα παίζει και ένα ρόλο τέτοιο υπό το φω ε, τη δύναμη τη πολιτική που θα ενώσει ξανά την Ευρώπη, mm -hmm. θα την να διαδεθεί κτλ. Έχει μπει και ο Τσίπρας σε μια δηλαδή διαδικασία, α πούμε. Ότι οι Γάλλοι είναι φίλοι μας ας πούμε, είναι κάτι διαφορετικό από τους Γερμανούς, μην τους βλέπετε όλους οι ίδιο. Έτσι? Ναι, ναι. Οι Γάλλοι είναι κάτι διαφορετικό, οι οποίοι αυτοί μας έσωσαν εκείνη τη δύσκολη αποφράβα νύχτα της Δεδοκάτησης Λούξ. Okay. Τι νύχτα, ο ο νύχτα πλου... δε... του 17 μέρες, 17 ώρες λεπραγμάτευση και ο Λάν μάλιστα την επιβεβαίωσε, δηλαδή έχουν πει όσο μεγάλη ανάγκη να το πιστέψει ο κόσμος αυτό. Ήταν απόφαση στις κούραση, δηλαδή αυτό είναι για λίγο δηλαδή, τα το... Ναι, ένα μνημόνιο το οποίο θα έχει συνέπειστη για τα πάνω 50 χρόνια θα συνέπειστη στις κούραση 17 ώρες παράδειγμα. Δηλαδή του τέτοιου, του πόκερ τέτοιο πράγμα. Ναι. Δηλαδή εκεί πάνω στα στόματά <laughs> 6, 7, 6, 6, 6, 6, 6, <laughs> ναι. <laughs> Ε, εντάξει, και είχε ανάγκη ο Λάμ να το πει. Όπω εκείνη τη μέρα βοήθησε πούμε, τον Αλέξη ώστε να βρεθεί μια λύση γιατί πιστεύω στην ενότητα τη Ευρώπη κτλ. Και, και ότι η Ευρώπη έχει ανάγκη την Ελλάδα και η Ελλάδα την Ευρώπη. και, και αλλιώς. Αλλιώς, Με λίγα λόγια, ότι η Ευρωπαϊκή Οργανωτική έχει ανάγκη και από τον ελληνικό λαό για να του τα αρπάξει. Τα... Τα... Τα... Με λίγα λόγια, ότι και... <σκεκρινά> ο Τσίπρα και ο Λάμ βάθουν το βαλίτσι στο ίδιο κομματίριο. Γιατί είναι το ίδιο χρώμα, δεν ξέρω πώ μπορεί. Λοιπόν, α προχωρήσουμε τώρα από τα parapolitics, τα politics. Λοιπόν α πούμε ότι η Λαγέλαβε έκανε μια φοβερή εκδήλωση. Ναι. Παραπολίτε. Έγινε μια πολύ καλή εκδήλωση. Του λέγουμε Δευτέρα. Στον κεραμικό. Το είναι Κεραμικό. Δεν χωρούσαμε στο SINE, δεν χωρούσαμε στους γύρω δρόμους. Ε, γινόντουσαν και στάνταρ επίπτηδες. Ε, η Βούρου είχε, κάνει, είχε βάλει και έργα για να μας... Ε, Ζω που να είδα, είδα, αλλά δεν όσο... ε, ε, εντάξει, αυτό είναι νησιόμως ο λογικό. Να πούμε, βάζει περιπτώσει είχε πολλές... 1.500 άδελες... Έχει πολύ εντάξει, και βλέπω δεν υπάρχει πολλοί στον κόσμο. Και αυτό είναι καλό, και ότι το γεγονό ότι προστρέφουν στη Λαϊκή Ενότητα αυτή τη στιγμή προκειμένου να βρουν ένα κακούμπι και αυτό είναι σημαντικό και είναι και μεγάλη ευθύνη Επό εκεί πέρα θα πρέπει η Λαϊκή Ενότητα έχει και όλες τι συνστόσες που την συναποτελούν και εμείς μέσα σε αυτό έχουμε μεγάλη ευθύνη διπτή αφενός μεν θα μπορέσουμε να ορχώσουμε το κίνημα αντίστασης ε, απέναντι στα μνημόνια ε, και τους εφαρμοστικούς νόμους και σε όλη την κοινωνική καταστροφή η οποία, ε, την οποία ε, επιβάλλουν στο τώρα και επίσης να μπορέσουμε να κάνουμε ε, λιανά ε, το πρόγραμμά μας προκειμένου ο κόσμος θα μπορέσει να συνταχθεί και πίσω από αυτό ε, να το στηρίξει γιατί αυτό είναι ένα πρόγραμμα έτσι τελείως ε, ρήξη και σύγκλουσης και θα, ε, το λαϊκό κίνημα θα πρέπει mm. να είναι προαπαιτούμενο mm. δηλαδή, mm. αυτό το πρόγραμμα έχει ως προαπαιτούμενο το, το λαϊκό κίνημα δεν μπορεί εγώ μόνο του να σταθεί δεν μπορεί η, η, η διαστική τάξη να το εξωματώσει ως πρόγραμμά τη με κάποιον τρόπο και να το εντάξει στα σχέδιά τη. Χοντρικά και το πρόγραμμα τη Θεσσαλονίκη υπράβεται με το Λαϊκό Κίνημα. Yeah. από τη στιγμή που το Λαϊκό Κίνημα μπήκε στο περιφόριο από το ΣΥΡΙΖΑ, απλά δεν μπορούσε να ενσωματωθεί το πρόγραμμα τη Θεσσαλονίκη. Το πρόγραμμα τη Θεσσαλονίκη ήταν μια λίστα ουσιαστικά, στο σούπερ μάρκετ περισσότερο. Δεν ήταν. Δεν είκανε δεν το μηκάτι. Καμία σημεία. σχέση, καμία σχέση. Δεν το, δεν το συγκρίνω σύμπρος oh. αυτή την άποψη. Συνεπώς, αυτή η λίστα σούπερ μάρκετ. Ακόμη εύκολα. τη λίστα σούπερ μάρκετ αυτή όμως ναι. πάνε εκτός. Σχί, εκτός, σχί, προϊσμός. σχί, σχί όμως ακριβώς. Η λίστα σούπερ μάρκετ εύκολα σκίζεται. Αν έχεις πει, ξέρω, πάρω δύο καρτέλες αυγά, πέντε γάλατα, τα, κρέας στο αρκάλιο. Απορριμματικά και ιστορίε. Εύκολα αν ανοίξει την τσέπη σου <σχερδίξε> και δει το χέρι σε 10 ευρώ, <σχερδίξε> να το παλιώσει <σχερδίξε> ναι. <σχερδίξε> ναι. <σχερδίξε> το σπερμάκι και το σκερμάκι Ενώ ένα, ένα άλλο πράγμα, πράγμα, πράγμα το που έχει να κάνει με το παραγωγικό εννοείο, το οποίο είναι το ζητάμε αυτό. Είναι ένα άλλο πράγμα. Το επισήμανο, για... ε, ε, όχι για να συγκρίνω ψυχολογικά την περιπτώση, αλλά για να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ α πούμε σκοπίμω και κουσίω περιθεωρηθεί το λαϊκό παράγοντα. Δεν μπορεί να περφειοδοποιηθεί αν είναι στα Κάγκελα. Όχι. Απλά τον κράτησε σε λίγα αργότερα, δεν τον... Έτσι, του είπε ότι θα είμαι εγώ εδώ για σένα. Είμαι εγώ, θα εγώ θα θα Εσύ που είναι λίγο στον Ανάκητρο, <laughs> το Οπότε ναι. αυτό που λες τώρα είναι ότι είναι σημαντικό αυτό το πρόγραμμα αυτό της ε, Λαϊκής ενότητα. Ε, στο οποίο και εμείς συμβάλλουμε και προσπαθούμε να το εμπλουτίσουμε για τα στοιχεία του ας πούμε, το οποίο είναι ιδιαίτερα στοιχεία θα έλεγα και όσον αφορά τη δράση και όσον αφορά τη θεωρία Προποθέτει, όπω Προϋποθέτει όπως είπες είναι προαπαιτούμενο και η προϋπόθεση η ενεργη παρουσία ας πούμε του δηλαδή του παράγοντα ε, τώρα βασικά θα πρέπει να δοθούμε πολύ μεγάλε μάχε αναφορικά και με το συνταξιοδοτικό το ασφαλιστικό. Εκεί στάσεις. μιλάμε ότι είναι μαζί με αυτό που έχουμε το θέμα τη αναδιανομή που αποκλείεται από τι τράπεζε, είναι το δεύτερο πλήγμα στο οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε. Και τα εργασιακά ε, πλήγματα. Και τα εργασιακά και το ζήτημα των πληστηριασμών. <στα> Γενικά, θα, ε, επειδή είναι μπροστοβαρέ ε, το μυμόνιο, τα περισσότερα μέτρα. Θα δεκέντε, δεκέντε, δεκέντε, δεκέντε, δεκέντε, πάνω από το Δεκέμβρη, πριν το πέρασμα τουλάχιστον, η Παρασκευή είχε μια παράταση ζωής. Σωστά λέγοντας ότι κάτσε να ψηφιστεί το Μνημόν, μετά να, να περάσουμε στην αξιολόγηση, και μετά θα έρθει και το κούρεμα, η συζήτηση για την αναδιάρθρωση του χρέου, θα το γίνει ανακεφαλαιοποίηση, και θα πάμε καλύτερα. Αυτό ναι. λέει, και αυτό βάζει σε ένα τέτοιο πλάνο και ορίζοντα το ζήτημα της αναδιάρθρωσης του χρέου, πρέπει να κάνει υπομονή ο λαός, να βαφτιστεί με την αναδιάρθρωση κτλ. Λοιπόν, συνεπώ το, το τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή <συμή> το πόσο οργανώνει το τώρα και την αντίσταση του λαού αυτή τη στιγμή είναι πολύ σημαντική. Ε, βασικά ο κόσμο δεν πρέπει να έχει αυτή τη στιγμή με χικά σύνδρομα. Ε, το ζητούμε όλοι ψήφισε, ψήφισε. Ό,τι ψήφισε, ψήφισε. <ψήψε. συμή> Αυτού που ψήφισε ψήφισε για να τον υπηρετήσουν και να του υπηρετήσουν τα συμφέροντα. Όμω ε, αυτό που ξέρει καλύτερα τα συμφέροντά του είναι ο ίδιο ο λαό. Γιατί αυτοί οι αυτή τη δεν νομίζω να έχουν πρόβλημα να. Ούτε να φάνε, ούτε αν έχουν σπίτι δεν ναι, έχουν, ναι, ούτε άλλο. Λοιπόν, οπότε πρέπει να οργανωθεί ας πούμε, το λαϊκό κίνημα που τώρα, θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι η διέξοδο του αύριου ουσιαστικά. Κάπως έτσι. Καλό αρέσει. Αυτή... Δηλαδή αυτή η Σιριζέ κάμει και βοέρα στον κόλπο, α Πέραν του φίλου αυτό που πει για 5 ξέρω Τι να, το οποίο για τα παπαγαλάκια σαν λένε, μια φορά. Αυτό, να πούμε, ε, πάλι πέραν το ότι είχε πει πριν από μερικές μέρες <Κι> ότι, ότι πρέπει να κάνουμε το άνοιγμα προς την ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία ε, δημοκρατία και ουσιαστικά δι, δίνοντας το στίγμα της επόμενης μέρας ε, για το ΣΥΡΙΖΑ ε, ουσιαστικά είπε κάτι το οποίο υποβάχνισε πλήρως ας πούμε τις, ε, ε, τις πολιτικές που θα εφαρμόσει τώρα με το μνημόνιο Εντάξει, έρω, δείχνουν, αυτό θέλω να πω, πρώτα απ' όλα την που χρησιμοποιείς. Δείχνουν ότι, ότι μερικοί έχουν και θράσου, α πούμε. Δηλαδή, ότι ούτε επικοινωνιακά δεν μπορούν να τον διαχειριστούν. Ενώ αντίθετα, ο Τσίπρα, α πούμε, προσπαθεί να κάνει μια επικοινωνιακή διαχείριση, που να απαντά εν μέρει στα εσωτερικά θέματα του κόσμου, χωρίς βέβαια πολιτικά να εκφράζεται, όπως αυτό. Μερικά στελέχη του, δηλαδή, δεν ξέρω. Νομίζω ότι έχουν περάσει, α πούμε, από την άλλη μεριά και ούτε σε επίπεδο επικοινωνιακών μπορούν να συγκρατηθούν. Ε, για συνέχισε, κάτι έλεγε πριν. Τι να πω κι εγώ. Ε, όχι, λέγαμε για του αγώνε που έρχονται. Εντάξει, αυτό ρε παιδί μου. Ε, θα πρέπει να είναι αυτή τη στιγμή δύο τα μέτωπα. Πρώτον, θα είναι το μέτωπο τη αντίσταση. Και δεύτερον, θα πρέπει να είναι η οργάνωση ενό κόσμου που θα στηρίξει ουσιαστικά ένα ριζοσπαστικό πρόγραμμα. Το οποίο θα έχει να κάνει με την έξοδο και την ρήξη με την Ευρωζώνη. Ε, θα έχει να κάνει με την. Εθνικοποίηση των τραπέζων θα έχει να κάνει τέλο πάντων με ένα πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και διεξόδου ε, και ένα εθνικό σχέδιο, το οποίο ουσιαστικά θα φέρει το λαό πάλι στο προσκήνιο και τι ανάγκε του. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτοί, ο λαός πλήττεται και μόνο σχέδια τα οποία σχολείται πάνω από το κεφάλι τα το οποία τον εξαθλίωσαν. Δηλαδή, ε, Εντάξει, δεν πρέπει να περιμένουμε πότε θα κάνει για σύγκια, δη, την απεργία. Ε, με, στον διάμεσο θα ανοίξουν πάρα πολλά μέτωπα. Ήδη από την αρχή του μήνα θα ανοίξει και το μέτωπο των πληστηριασμών, όπου πήγε μορατόριο και θέλουν να τα κανονίσουν για το μέρος, και γι αυτό Α, θα και κανένα νέο παράταση. Ρίξη, δεν νομίζω όμως. Ξέρεις, μπορεί μέχρι να τον νέο Δεν ξέρω αν θα γίνει τώρα αυτό νόμος, αστεύω, Λογικά, δεν θα το θα Τέλο πάντων, ο κόσμο όσο ενδιαφέρει να συμμετέχει σε τέτοιου κινητοποιήσει σε να δικαίωση Elo, μπορεί να μα... επικοινωνήσει μαζί μα ε, να μα στείλει e-mail στο κινημα δεν πληρώνω net papykmail.com, στα στοιχεία επικοινωνία όπω και τηλέφωνα επικοινωνία υπάρχουν στο site μα στο κινημα δεν πληρώνει.gr. Ε, μπορείτε να, φυσικά να επικοινωνείτε μαζί μα και στην, ομάδα, στην επίσημη σελίδα του Facebook του μα δεν πληρώνει νέο μέτωπο που ονομάζετε η οποία αριθμεί περίπου στα 17.000 μέλη και συνεχώ αυξάνεται φυσικά και όσο αυξάνονται, και οι ανάγκε του κόσμου. Σίγουρα υπάρχει πολλή κόσμο ο οποίο θα παίρνει τηλέφωνο. Εγώ έχω καθημερινά δεκάδε τηλέφωνα για πάρα πολλά ζητήματα από τον κόσμο, ο οποίο δείχνει να ανησυχεί. Πολλοί δεν αμφιβάλλουν ότι θα είναι ψυχοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέα Δημοκρατία και όλων των δυνάμεων που προωθούν τι πολιτικέ αυτέ όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά εμεί δεν πρέπει να είμαστε μείωπε πολιτικά. Ε, πρέπει αυτό το ρεύμα που θα γίνει Ουσιαστικά χύμαρος στο επόμενο διάστημα. Ε, ανθρώπων οι οποίοι εξαφλώνται βίαιοι και ίσως δεν θα καταλάβουν ότι θα συνεχιστεί με τόσο βίαιο τρόπο όλο αυτό. Μπορεί να νομίζω ότι εντάξει, αφού είδε ο Σύρι δεν απομόσχευε την εγγύηση, είναι πιο μαγικό αφού είναι Αλλά δεν είναι. Όχι. Ε, τους βλέπουμε μάλιστα ότι προκειμένου να δείξουν ότι είναι πιο δίκαιο έτσι όπως θα το εφαρμόσουν, ότι είναι ακόμη και πιο θέλω να τα κάνουν μπαμπαμπαμπαμ. Α πούμε δηλαδή να τελειώνουν με τα μέτρα, δηλαδή ήρθ, ούτε ήρθαν τα πρωτάκια θα αριστικά του έντ και διεκδικήσεις βιολεύσεων ε, με πρόστιμα από τα δύο, δηλαδή, πάρα πολλές, δηλαδή αυτό είναι συνδεταγμένο σχέδιο με τροχιάς και εργολάβων, δεν υπέρει καμία αμφιβολία γι' αυτό, διακοπές νερών, ρευμάτων, οι οποίες μπορεί να λέμε ότι λεμοντβείγονται με τον βαθμό που γίνονται, αλλά γίνονται του νερού, ε, γίνονται πόνο περισσότερο, ναι. ε, και πολλά θέματα σε σχέση με τα χαράτσια που έρχονται, ο κόσμο θέλει να μάθει και σε σχέση με το με Ιστήρια στα, στα μέσα μεταφοράς, όπου οι ελεκτές έχουν αρχίσει και έχουν γει παγανιά πάλι έτσι, και με τις νέες αρμοδιότητες που θα τους διδοθούν και με το νέο τρόπο ας πούμε της ε, ε, ε, Ιστήρια Διαφυγής E, γενικά θα υπάρξει κοινωνικό πόλεμο στο πολυδιάστημα. Ο κόσμο δεν θα έχει να χρησιμοποιήσει τα βασικά είδη, πρόσθετε ανάγκε, τα κοινωνικά αγαθά. Δεν, δεν, δεν, δεν είπαμε για τα ειστήρια με τον uh, γενικό γραμματέα ναι. του ΟΣΑ. Τώρα, πέστε δύο κουβέντε. Ε, αbits고... που θέλει να το κάνει πλημμύριο και να μπαίνει φυλακή όποιο πιάνεται χωρί ειστήριο. Εντάξει, τραγικό. Να πιντάξει, απλά θα αυξήσουν το ειστήριο στα δύο ευρώ να το σκεφτόμαστε φυλακή. Ε, λοιπόν, εντάξει, αυτό είναι. Αυτό έχουμε μπροστά μα ναι. και αυτό έχουμε να αντιμετωπίσουμε ε, για να μην έχουμε άλλες αυταπάτες. δεν ξέρουμε λοιπόν τι υπάρχει από εδώ και πέρα. Του τη τι είπε, για το θέμα του φίλου γιατί θα μέτρυγε. Είδα εδώ. Είπε ότι το θέμα του φοιτές στην δουλειά σχολή δεν αφορά τους ψηφοφόρους Υπάρχει αυτό, τον λες. υπάρχει. Αυτό το πρεξωτηθεί για... Αυτό το πρεξωτηθεί για να το αφήλι που το λειτουργάζει. Ε, Τον το κελό έλεξε Λοιπόν, θα πάρα πολύ του τους και φίλους που μας κρατήσαμε παρέα. Τον στην υποληψία, τον Ιωάννη εδώ στο στούντιο. Λοιπόν, με την φιλόξεμη Παρενώσουμε το ραντεβού μα για, yeah. <laughs> <Άξι>, ήτανε... <laughs> <πολύ καλό. laughs> για να δείξουμε την εβδομάδα. Καλό, ωραίο, ευχαριστώ. Εντάξει, ήταν πολύ καλό. Για να κλείσουμε. βγαίνουμε <laughs> ε, στην βροχή. Ε, και τα λέμε θα πούμε. Αν δεν παίξουμε κόλλο, θα Αν δεν σπάσουμε αγγλικά. επίσης. Χωστό. Γεια σα. Seguimos y que